Χριστός Ανέστη. Ανέστη. Σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε μέσα στη χειμερινή περίοδο και πρώτα ο Θεός αν ζήσουμε και αν επιτρέψει ο Κύριος θα επιστρέψουμε εδώ, όπως κάθε χρόνο, γύρω στον Οκτώβριο. Οι διακοπές, επειδή κανονικά δεν πρέπει να γίνονται, διότι ο ποταμός, ο πύρινος και κρυστάλλινος ποταμός δεν σταματάει, Γι' αυτό είναι ο Λόγος του Θεού Γι' αυτόν ακριβώς τον Λόγο σας συνιστώ εσείς να κινείτε των ποταμών του Λόγου του Θεού με τον αναμυρικασμό των όσων εδιδαχτήκαμε και των όσων ακούσαμε την περίοδο αυτή που πέρασε τα κηρύγματα περίπου 30 είναι αρκετά και τα θέματα είναι πολύ περισσότερα ούτως ώστε ενθυμούμενοι να κατεργάζεστε αυτά τα οποία διδαχτήκαμε και να τα αφομοιώνετε εις πράξη διότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο να Τον ακούμε αλλά είναι και να Τον εργαζόμαστε. Μακάρι οι ακούοντες το Λόγο του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν και ποιούνται σε αυτόν λέει σε άλλο σημείο. Μακάριος δεν είναι εκείνος που ακούει μόνον, αλλά είναι και εκείνος, εκείνος μάλλον ο οποίος και ακούει αλλά και εφαρμόζει. Την επόμενη χρονιά που θα έρθουμε, όπως το είπα και στο άλλο κήρυγμα, το λέω και σε σας θα σας έχω και ένα δώρο. Το πρώτο, την πρώτη φορά που θα έρθουμε εδώ, θα σας έχω ένα DVD με 200 παλιές ομιλίες. Αλλά αυτό μόνο την πρώτη φορά. Όποιος έρθει δεύτερη δεν παίρνει. Θα από την πρώτη και όσοι προλάβατε τον Κύριο είδατε, Όσοι δεν προλάβατε δεν παίρνετε. Θα τα ετοιμάσω εγώ τώρα το καλοκαίρι και πρώτα ο Θεός με το άνοιγμα τον Οκτώβρη θα σας έχω έτοιμο σε όσου έρθετε την πρώτη πρώτη φορά θα σα έχω έτοιμο ένα DVD δώρο, δεν έχει. Δεν θα λυπηθώ και δεν θα δώσω. Να είσαι σίγουροι ότι δεν θα λυπηθώ και δεν θα δώσω. Η Για λέει, δεν το την πρώτη γι' αυτό το, το άκουσα από τώρα, <laughs> το άκουσα από τώρα. <laughs> θα το συγγρανογή με τη σαδόρα. Όσοι θα παίξει τηλέφωνο, πότε θα ανοίξουμε. Και τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο κήρυγμα το οποίο μας αξιώνει ο Κύριος να κάνουμε και σας θυμίζω ότι την περασμένη Κυριακή Ερμηνεύσαμε τους στίχους 11 και 12 του 15ου κεφαλαίου των παροιμειών του Ολομόντως και στους στίχους αυτούς μας είπε ο Κύριος ότι όπως ξέρει ο Θεός την κόλαση έτσι ξέρει και την καρδιά μας Και θα σα επαναλάβω αυτό που είπα. Τι είναι κόλαση. Κόλαση δεν είναι ο σατανάς. Κόλαση είναι ο Κύριος ημώνης Ιησούς Χριστός. Μην απορείτε. Δέστε τους δαιμονισμένους πως κάνουν όταν ακούν το όνομα του Κυρίου και θα καταλάβετε ποια είναι η κόλαση του δαίμονα η κόλαση του δαίμονα είναι το άκουσμα του ονόματος του Χριστού πολύ δε περισσότερο η θεωρία του Χριστού είδατε τι λέει εκεί ο ύμνο για τον Τίμιο Σταυρό Κύριο όπλον κατά του διαβόλου των σταυρών σου ημίν δέδοκας φρύ τη γάρ και τρέμι ο διάβολος φρύτει και τρέμει μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη γιατί δεν μπορεί να αντέχει να βλέπει τη δύναμη του, του σταυρού επομένως ποια είναι η κόλαση του διαβόλου είναι ο Χριστός είναι η Παναγία, είναι ο Τίμιος Σταυρός και η κόλαση συνεπώς και όλων των δαιμόνων και όλων των κολλασμένων ακριβώς ο Κύριος θα είναι και σας είπα και σας υπενθυμίζω και πάλι ποια ήταν η κόλαση του Αδάμ και τη Εύα στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα όσο ήταν μακριά από την αμαρτία είχαν ευγενή παρέα τον Κύριο ο οποίο λέγει η Αγία Γραφή, το Δηληνόν έβγαινε και συνομιλούσε με τους πρωτοπλάστους ο Κύριος και τον είχαν παρηγοριά τους αλλά όταν λέει αμάρτησαν και πήγε ο Κύριος να τους συναντήσει τι λέει έτρεξαν και κρύφτηκαν, άκουσαν λέει τα βήματα του Κυρίου εν το παραδείσο και έτρεξαν και κρύφτηκαν και όταν ο Κύριος του φωνάζει του Αδάμ και του λέει Αδάμ που, εί? που είσαι Αδάμ να η κόλαση του Αδάμ ο Θεός να φυλάξει μην έχουμε τα ίδια συμπτώματα και εμείς Τη φωνής σου ήκουσα και φοβήθην. φοβηθείς τον Χριστό τότε είμαστε για κλάματα να φοβηθούμε τον Κύριο είμαστε για κλάματα να γιατί ο χριστιανός μπροστά στο θάνατο θα πρέπει να στέκει ηρεμότατος και γαλήνιος γιατί πάει να συναντήσει τον Κύριο εκείνος που φοβάται τον θάνατον φοβάται τον Χριστόν είναι για κλάματα Εκείνος όπως οι Άγιοι χαίρουν στο άκουσμα του θανάτου γιατί θα φύγουν από αυτή τη ζωή και θα συναντήσουν μπροστά τους τον Κύριο αυτοί ήδη τον Παράδεισο και τον Κύριο τον έχουν μέσα τους. Παράδεισος ο Χριστός αλλά και κόλαση ο Χριστός. Παράδεισος για τους Αγίους ο Χριστός, κόλαση για τους αμαρτωλούς ο Χριστός. Δεν είναι λοιπόν η κόλασης για τους, δεν είναι η, η δαίμονος οι ίδιοι Του σατανά Πε του ότι μαρτύριο θες να του κάνεις το χειρότερο μαρτύριο είναι να τον έχεις συνέχεια με ένα σταυρό στο χέρι και να τον σταυρώνεις εκείνο είναι το αδυσόπητο το φοβερότερο μαρτύριο του Όπω λοιπόν ο κύριο γνωρίζει την κόλαση, γνωρίζει λέει και την καρδιά σου. Και δεν μπορεί να του ξεφύγει τίποτα. Και το δεύτερο που μα είπε, και αυτό δείχνει την κακομοιριά του Αμαρτωλού, είναι ότι δεν μα αρέσει ο έλεγχο. Θέλουμε το ψέμα, θέλουμε την κολακία, θέλουμε τα χάδια, θέλουμε τις επεφημίες, ακόμα και αν δεν μας αξίζουν, που σίγουρα δεν μας αξίζουν. Και ξεχνάμε εκείνο που συνέβη, που λέει η Αγία Γραφή, στη Καινή Διαθήκη, εκεί αν πάτε στο ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι, στο ο των πράξεων, που λέει επεφυμούσε λέει ο λαός τον Ηρώδη, τον επεφημούσε τον Ηρόδη και του έλεγαν ότι εσύ λέει τι φωνή είναι αυτή λέει φωνή Θεού ακούμε όχι ανθρώπου κολακία ψέμα και το πίστευσε ο Ηρώδης και τι έγινε διαβάστε να δείτε τι έγινε κατέβηκε λέει άγγελος του ουρανό και επάταξε τον Ηρόδη και γενόμενος σκολικόβρωτος απέψηξε Είδες άμα πιστεύεις τις κολακίες και τα ψέματα των ανθρώπων. Οι Άγιοι τι θέλουν, οι Άγιοι θέλουν έλεγχο. Τι λέει η Αγία Γραφή, μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσω σίσαι. Έλεγχε σοφών και αγαπήσισε. Ο σοφός, ο άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος χαίρεται να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο να τον ελέγχει και να του λέει εδώ κανείς λάθος αδερφέ σε εκείνο κανείς λάθος πρόσεξε εκείνος που έρχεται και σου λέει συνέχεια κολακευτικά λόγια διώχτωνα από κοντά σου διώχτωνα κάποτε λέγει πήγε πήγε σε ένα μοναχό Κάποιος επισκέπτης που τον εγνώριζε τον μοναχό και άρχισε να του λέει κολακίες και να του λέει παππούλη εσύ είσαι Άγιος, παππούλη εσύ είσαι νηστευτής είσαι, κάνεις, φτιάγεις τον εγκομίαζε. Κάποια στιγμή του λέει ο παππούλης τελείωσες παιδί μου τελείωσα γέροντα. Θέλω να σου πω κάτι. Αυτά που μου πες, πριν λίγο μου τα έλεγε και ο διάολος ταυτίμω. Μην εγκομιάζετε και μη χαίρεστε όταν σας εγκομιάζουν. Γιατί εκείνος που σε εγκομιάζει σου ανοίγει μια κούβα και πάει να σε βάλει μέσα. Παρακάλεσε τον Θεό να σου στέρνει ελέγχοντες δίπλα σου και μάλιστα θέλω να σου πω και κάτι ελέγχοντες που να σε μισούν κιόλα, ούτως ώστε ο έλεγχος να είναι πιο οξύ και ή δυνατόν και πιο ειλικρινής γιατί εκείνος που σε αγαπάει το σκέφτεται όλας να μην σε πικράνει εκείνος που σε μισεί θα σε βάλει στον τοίχο και θα σε χτυπάει αλίπιτα εκείνον να χαίρεσαι και εκείνον να επιζητείς διότι Εκείνος θα σε διορθώσει. Αυτά εν ολίγης είπαμε την περασμένη Κυριακή και σήμερα που με τη χάρη του Θεού είπαμε κλείνει και η σεζόν το 2007-2008 θα συνεχίσουμε στους επόμενους δύο στίχους. Τι λέγει ο παρακάτω στίχος, ο 13 δηλαδή. Καρδίας εφρενωμένης το πρόσωπο θάλει. Δηλαδή, όταν η καρδιά χαίρεται, η χαρά τη καρδιά αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο και βλέπει τον άνθρωπο πραγματικά να απολαμβάνει αυτή τη χαρά που κρύβει η καρδιά του μέσα του. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε αδελφοί μου να μιλήσω με σκεπτικισμό και να δούμε το χωρίο αυτό της Αγίας Γραφής θα έλεγα με πολλή ανάλυση θα έλεγα εξονυχιστικά με πολλή λεπτομέρεια και τούτο διότι θα πρέπει πρώτα να ερωτήσουμε με τι χαίρεται η καρδιά σου τι είναι δηλαδή εκείνα τα οποία δίνουν χαρά στην καρδιά σου διότι βλέπετε εδώ τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται διαφορετικά άλλος χαίρεται με τον Κύριο και με την Εκκλησία και με την προσευχή και με την αρετή και με την πρόοδο την πνευματική άλλος χαίρεται με την αμαρτία άλλος χαίρεται με τη δυσοδία άλλος χαίρεται με τη βρωμιά <κυρίζει> θα πρέπει λοιπόν να το ψάξουμε λίγο το θέμα να δούμε για ποια χαρά μιλάει εδώ ο Λόγος του Θεού και να δούμε αν η χαρά της αμαρτίας είναι πράγματι χαρά ή μήπως είναι κάτι άλλο διότι έτσι μου είχε πει κάποτε κάποιος που δεν τον έβλεπα να βαδίζει και πολύ σωστά στη ζωή του και του είπα κάτι μου λέει εγώ το χαίρομαι αυτό που κάνω την αμαρτία. Με βλέπεις; Βλέπεις το προσωπό μου; Χαίρετε ολόκληρο. Και είπα μέσα μου δεν είναι δυνατόν η αγία γραφή να κάνει λάθος. Και επειδή αργότερα με αξίωσε ο Θεός να γίνω πνευματικός, θα σας πω εδώ λίγα πράγματα ακριβώς για αυτή τη χαρά της καρδιάς. Γιατί εκεί μέσα στην εξομολόγηση τις καρδιές τους ανοίγουν οι άνθρωποι. Εκεί μέσα στην εξομολόγηση η καρδιά μιλάει. Η καρδιά εξομολογείται. Η καρδιά έρχεται να πληθεί και να καθαριστεί. Η καρδιά έρχεται να απαλλαγεί από το βούρκο της αμαρτίας. καρδίας εφρενωμένης το πρόσωπον θάλη όταν χαίρεται η καρδιά χαίρεται και το πρόσωπο του ανθρώπου και για αυτή τη χαρά αν την ψάξουμε τη χαρά αυτή θα δούμε ότι είναι αδελφοί μου μόνον η πνευματική χαρά η άλλη χαρά που είπαμε προηγμένως η χαρά της αμαρτίας δεν είναι χαρά λίγο σε ικανοποιεί Χαίρετε. και μπορείτε να το βρείτε και μόνοι σας στον εαυτό σας αυτό Χαίρετε. βλέπεις όταν εκδικηθείς κάποιον που τον έχεις βάλει στο μάτι του το χρωστάς που λες μερικές φορές μπορεί προς στιγμή να χαρείς να αισθανθείς να αισθανθείς ότι σε πάνω του όλα όσα του χρώσταγες. Αλλά για πες μου, η χαρά αυτή μένει για πολύ μέσα σου επειδή δεν είναι πραγματική χαρά, επειδή είναι χαρά αμαρτωλή, σιγά σιγά υποχωρεί και η χαρά αυτή γίνεται σιγά σιγά τύψης τύψη συνειδήσεως αρχίζει να σε επισκέπτεται ο ορθός λογισμός και να σου λέγει τι γιατί μίλησες έτσι και τι κέρδισες τώρα που τα και τι ωφελήθηκε τώρα για σκέψου αυτόν τον άνθρωπο σου λέει η καρδιά σου σου λέει η συνειδησή σου και η πρώην χαρά αρχίζει να γίνεται λύπη και εκεί που ξεκίνησες να χαίρεσαι που εκδικήθηκες έρχεται η λύπη να σκιάσει την καρδιά σου και αντί να χαρείς τρέχεις κατόδηνος στο πνευματικό να του υπείς, να ομολογήσεις και να πάρεις και τον κανόνα σου. Πάρε μια άλλη αμαρτία, μια σαρκική αμαρτία Μία αμαρτία από αυτές που ο Θεός τις θεωρεί πολύ βρώμικες, πολύ συχαμένες. Οι σαρκικές αμαρτίες είναι πολύ ελεϊνές μπροστά στα μάτια του Θεού. Τι κάνει ο άνθρωπος? Χαίρεται. Χαρά? Λίγη. Το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσός του το γράφω και μέσα στο βιβλίο αυτό που πήρατε λέγει ο Χρυσόστομος τι είναι η χαρά που δίνει η αμαρτία η σαρκική αμαρτία στον άνθρωπο μικρά και προσόρα λίγη λέει είναι η χαρά η χαρά της παρανομίας της σαρκικής παρανομίας είναι μικρή και προσωρινή μετά ο άνθρωπος θέλει να αυτοκτονήσει μετά ο άνθρωπος τρελαίνεται μετά ο άνθρωπος δεν κοιμάται σε στρώμα κοιμάται στα κάθια μετά ο άνθρωπος χάνει τον ύπνο του μετά ο άνθρωπος βλέπει εφιάλτες να πάρω άλλη αμαρτία πάρω την έκθεση Βλέπεις πως σκέφτεται η ανόητη γυναίκα και ο ανόητος άντρα όταν πάνε να κάνουν ένα φόνο. Πηγαίνουν χαρά γιομάτι. Πηγαίνουν με χαρά γιατί βλέπουν ότι θα απαλλαγούν από ένα βάρος στη ζωή αυτή. Χαρά! Μέχρι που θα κάνουν το έγκλημα. Μετά, Ω μετά. Λείψη, ε, θλίψη, ατελείωτη θλίψη. Το πρόσωπό του δεν θα γελάσει. Συνέχεια με δάχρυα στα μάτια. εφιάλτες ζωή μαρτυρική. Και όπως σας είπα, σας τα λέγω εγώ, που αυτά αποκαλύπτονται μέσα στο μικρό δωμάτιο που λέγεται εξομολογητήριο. Εκεί αυτή που νομίζει εσύ έξω ότι γελάει, μόλις έρχεται μέσα στο εξομολογητήριο, ξεσπάει σε θρήνους και οδυρμούς. Και χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, και χτυπάει το κεφάλι της χάμα. Γιατί να κάνω αυτό το φοβερό έγκλημα. Η χαρά της αμαρτίας για λίγο διαρκεί. Έρχεται στη συνέχεια η αλήθεια, η πραγματικότητα, η φωνή του Θεού, η αφύπνιση της συνειδήσεως και αρχίζει μέσα σου να σε ελέγχει, να μη σε αφήνει να σταθείς να πατάς τα αγκάφια και να κοιμάσαι στα αγκάφια και όπως μου είπε κάποιος κάποτε εύχομαι παπούλη δύο πράγματα ή να ξεραθεί το μυαλό μου και να πάψω να σκέφτομαι ή να ανοίξει η γη και να με καταπιεί και να χαθώ δεν αντέχω μου λέει τη σκέψη γι' αυτά τα αμαρτήματα που με βαρύνουν. Ποια όμως είναι η χαρά που μένει, η χαρά που διαρκεί, η χαρά που την παίρνει μαζί σου στον τάφο και μετά από τον τάφο την παίρνει μαζί σου στον ουρανό. Ποια είναι αυτή η χαρά? Είναι η χαρά της αγιότητος, η χαρά της πνευματικής πρόοδου, η χαρά του αγώνα, η χαρά της αρετής η χαρά εκείνη που μας είπε ο Κύριος χαίρετε είπε στις Μαθήτριε του θυμάστε με την Ανάσταση χαίρετε να έχετε χαρά η χαρά που είπε ο Απόστολος Παύλος χαίρετε εν κυρίω πάντοτε πάλι νερό χαίρετε πάντοτε να χαίρετε εν κυρίω να όχι με τις κοσμικές χαρές να χαίρεις εν κυρίω να χαίρεις δηλαδή με αυτά που χαίρεται και ο Κύριος να σε χαροποιούν εκείνα που δίνουν χαρά και στο Θεό και όχι εκείνα που πικραίνουν το Θεό να λοιπόν πότε το πρόσωπο θάλλει να πότε η χαρά η καρδιακή χαρά αντικατοπτρίζεται και στο πρόσωπο του ανθρώπου και η χαρά του είναι μόνιμη και διαρκής όταν ο άνθρωπος ποιεί τα έργα του Θεού όταν ο άνθρωπος εργάζεται την δικαιοσύνη και την αρετή όταν ο άνθρωπος βαδίζει σύμφωνα με τις εντολές και τα διατάγματα του Θεού μπορεί να κοπιάζει μπορεί να πονάει μπορεί να οδυνάται Μπορεί ο, ο δρόμος που έστρωσε ο Κύριος για τον Παράδεισο να είναι ανηφορητικός και δύσκολος αλλά είσαι πλέον σαν τον αγωνιστή εκείνον τον αθλητή εκείνον που αγωνίζεται να πάρει το χρυσό μετάλλιο να πάρει το παγκόσμιο ρεκόρ και αγωνίζεται και προπονείται και ξαναπροπονείται και πεινάει και διψάει αλλά χαίρεται το απολαμβάνει γιατί ξέρει ότι όλος αυτός ο κόπος δεν θα πάει χαμένος. Όλα αυτά τα οποία κάνει θα εξαργυρωθούν όταν θα έρθει το μετάλλιο το οποίο προσδοκά. Έτσι και εσύ, έτσι και εγώ. Βάλε μέσα στην καρδιά σου τη χαρά. Τη χαρά εκείνη, την ανεξάλληπτη τη διαρκή, τη μόνιμη, την αιώνια χαρά, τη χαρά του Θεού. Έστω κι αν αυτή η χαρά προϋποθέτει θλίψεις, προϋποθέτει κόπο, προϋποθέτει αγώνα, προϋποθέτει δάκρυα, προϋποθέτει σωματική άσκηση, προϋποθέτει ψυχική οδύνη. Πάρτε αυτή τη χαρά. Βρέστε αυτή τη χαρά, τη αυτή τη χαρά και βάλει μέσα σου και μην την αφήσεις να φύγει ποτέ και τότε το πρόσωπό σου θα θάλει θα χαίρεται, θα απολαμβάνει η χαρά της ψυχής και της καρδιάς θα βγαίνει στο πρόσωπό σου και βλέπεις αυτή τη μόνιμη τη χαρά τη βλέπεις στους Αγίους βλέπεις τους μοναχούς του Αγίου Όρους τους συνεπείς αγωνιστές του Αγίου Όρους τη βλέπεις εκείνους που ξυπνάνε και διαρκές τους μέλημα είναι η σωτηρία της ψυχής τους και ενώ κοπιάζουν και εργάζονται και υποφέρουν και ιδρώνουν και μετάνιες κάνουν και χάνουν ύπνο μου είπε κάποτε ένας μοναχός εμείς οι καλόγεροι θα πεθάνουμε νυσταγμένοι Δεν κοιμώνται. Αυτή η χαρά όμως που τους δίνει αυτή η αγρυπνία τους μένει μέσα τους και τον βλέπεις και πεθαίνει χαρούμενος γιατί πάει γιατί όλα αυτά τα οποία έκανε θα εξαργυρωθούν και θα εξαργυρωθούν όταν θα βρεθεί ενώπιον του Κυρίου για να απολαύσει των μισθών, των κόπων και των πόνων που, ε, που εκοπίασε σε αυτή εδώ τη ζωή. Καρδιά εφρενωμένης πρόσωπον θάλει εν δε αυτή αυτης κι ηθρωπάζω. όταν όμως λέει η καρδιά λυπάται το πρόσωπο κλαίει και εδώ έλατε να δούμε τους ανθρώπους της αμαρτίας Εκείνο τον άνθρωπο της αμαρτίας όχι τον Ασεβή που αμαρτάνε και γελάει, εκείνο άστον, εκείνο είναι σατανάς, Εκείνο είναι Σατανά. Να αρθεί να δει τον άλλο τον άνθρωπο που έπεσε στην αμαρτία και τον ελέγχει η συνείδησή του. Εκείνο τον άνθρωπο να έρθει να τον δεις από κοντά και να τον ρωτήσει γιατί κλε. Βλέπω μερικούς που έρχονται μέσα στην εξομολόγηση και πριν καν πουν λέξη αρχίζουν και κλαίνε, κλαίνε, κλαίνε, κλαίνε, κλαίνε. Δεν μπορούν να αρθρώσουν λέξη. Γιατί κλαίσαι. Κλαίει, κλαίει, κλαίει, κλαίει. Γιατί. Γιατί. Γιατί επίγρανα το Θεό. Γιατί κλαίσαι γιατί παραβίασα την εντολή του Θεού γιατί κλαίς γιατί γιατί έκανε έκτρωση και κλαίει απερίγραπτο θρήνο; κλαίει ατελείωτα εν δεν λείπες αυτής τροπάζει όταν έχεις λύπη με στην καρδιά σου ότι Όταν η αμαρτία έχει κάνει μέσα της, έχει αφήσει ζωηρά τα αποτυπώματά της, τότε το πρόσωπο είναι πένθιμο Τότε βλέπεις αυτό τον άνθρωπο και είναι όπως ο Δαβίδ. Το θυμάστε ο Δαβίδης? Είδες τι λέει. Αν κοιτάξεις τους ψαλμούς του Δαβίδ οι περισσότεροι από αυτούς μιλάνε για ποιο για την αμαρτία Του, την αμαρτία Του, την αμαρτία Του, την αμαρτία Του. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενοποιών με εστίδια παντώσου. Ότι η ανομία μου υπερήλαν την κεφαλή μου ω η φορτίον βαρύε βαρύντησανε με. Με κουκούλωσαν οι αμαρτίες μου Βλέπει Βλέπεις εκείνος που ζει το πένθος της αμαρτίας μια ζωή βασιλιάς ήτανε το γέλιο δεν άχτραψε στο στόμα του βασιλιάς ήτανε διαρκές πένθος είχε ημέρας και νυχτός λέει εσκεφτόμουν την αμαρτία μου είδα τι λέει εκεί στο, στο, στο, τέσσερα, στο τέσσερα ψαλβό στο τέσσερα εκεί εν το επικαλείστε με που λέει ο Θεός εν θλίψει επλά και παρακάτω τι λέει ε και με τα δακρυά μου εμούσκευα τα στρώματά μου εμούσκευα τα στρώματά μου έκλαιγε για να κοιμηθεί και ξύπναγε εκλέγοντα. γιατί αυτή είναι η ζωή εκείνου που βιώνει την αμαρτία καρδίας εφρενωμένης το πρόσωπον θάλει. εν δεν αύτης κι θροπάζει. όταν όμως την έχεις πληγώ στην καρδιά σου με την αμαρτία σου μπορεί να θέλεις να παριστάνεις ότι γελάς αλλά η θλίψης η λύπη υπε πλήρω και νημών την καρδία όπως είπε ο Κύριος στους μαθητάς του τότε που, ε, που ε, ε, ε, ε, επήρχε το τότε το πάθος του Κυρίου μας σας βλέπω λέει η λύπη έχει σκεπάσει τις καρδιές σας έτσι νεφος δυσσόδες και κατάμαυρο είναι η αμαρτία η οποία σκιάζει την καρδιά του αμαρτωλού αλλά όταν αυτή η αμαρτία εξομολογηθεί τότε ο άνθρωπος γλυκένεται τότε η αμαρτία σβήνει τα δάκρυα μένουν πρέπει να μένουν τα δάκρυα είναι τα δάκρυα της ευχαριστίας είναι τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης απέναντι στον Θεό που σε ελύτρωσε από την αμαρτία και με ελύτρωσε από την αμαρτία. Είναι τα δάκρυα εκείνα που πρέπει να δίνει στον Θεό σαν εξαργύρωση του Ελέους του να τα δίνει ο μαρτωλός όταν ο Θεός τον συγχωρεί. Θυμάστε η πόρνη. Θυμάστε την πόρνη. Τι δάκρυα. Τι δάκρυα έχησε στα πόδια του Κυρίου. Με τα δάκρυα και με μοίρα έπλαινε τα πόδια του Κυρίου και με τα μαλλιά της ε, ε, εσφούγγιζε τα πόδια του Κυρίου τα έπλαινε είναι τα δάκρυα της μετανοίας αλλά και της ευχαριστίας γιατί βλέπεις ο Κύριο την εγλίτωσε τι σκυλιά θα την τραβάγα στην κόλαση αυτήν την κακομοίρα, με τις τόσες αμαρτίες τις τόσες πορνίες και όμως ο Κύριος με μια κουβέντα του γίνε αφαίοντες οι αμαρτίες σου Είπαγε και, και μηκέτια, Μάρτα. Καρδίασε φρενομένη, το πρόσωπον θάλει. Εν δεν λείπε, αυτή Καλύτερα, αδελφοί μου, να κοπιάζουμε στην αρετή και να θάλει το πρόσωπο μα ενώ αγωνιζόμαστε για τη βασιλεία του Θεού παρά να χαρεί προσωρινά το πρόσωπό μας και στη συνέχεια μια ζωή να κλέμε, Να κλέμε και εδώ, να κλέμε και με τα θάνατα. Μην επιλέξετε ποτέ την πρόσκαιρη αυτή, την πεζή αυτή χαρά της αμαρτίας, την προσωρινή αυτή χαρά της αμαρτίας, η οποία διαρκεί ελάχιστα και μετά επιφέρει τις τύψεις της συνειδήσιος. Πάντοτε να επιλέγετε και να επιλέγουμε την αιώνια χαρά, τη χαρά την ατελείωτη, τη χαρά του παραδείσου, τη χαρά εκείνη την οποία συνέστησε ο Κύριος μετά την Αναστασία του λέγον «Αυτές το χαίρετε» όταν συγκίνησε τις μυροφόρες. <Κι> και πάμε στον επόμενο στίχο. καρδία ορθή ζητεί αίσθηση. Τι λέει εδώ? Τι λέει εδώ? Εδώ αδερφοί μου πρέπει να έχουμε πραγματικά αίσθηση μέσα μας για να καταλάβουμε τι λέει ο στίχος αυτός. Φοβάμαι ότι τα μυαλά μας έχουν επηρεαστεί και η καρδιά μας πολύ περισσότερο από το κοσμικό φρόνημα και δεν καταλάβετε αυτό που θα ακούσετε. Ποια είναι λέει η Αγία Καρδία. Η Αγία Καρδιά ζητεί αίσθησην. Ζητεί δηλαδή να αισθάνεται συνεχώς των θεών μέσα της. <Κι> και για να αισθάνεσαι και για να αισθάνομαι τον θεό μέσα μου πρέπει να έχει συνεχή και διαρκή επαφή με τον θεό. Πως θα έχεις επαφή, πως θα έχεις αίσθηση του θεού μέσα σου άμα δεν προσεύχεσαι, πως θα έχεις αίσθηση του θεού μέσα σου αν δεν είσαι σε επαφή, συνεχή επαφή με τα Άγια Μυστήρια προπάντων δεν με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας πως θα έχεις επαφή, μέσα, επαφή με τον Θεό πως θα έχεις αίσθηση του Θεού μέσα σου όταν κοσμικεύεις όταν χορεύεις, όταν πηγαίνεις εκείνος τους χώρους που ξέρεις ότι ο Θεός δεν αναπαύεται πως θα έχεις μέσα σου την αίσθηση του Θεού καρδία ορθή ζητεί αίσθηση η Άγια Καρδιά δεν θέλει να απομακρύνεται ποτέ από τον Θεό γι' αυτό βλέπεις τι λέει ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτος προσεύχεστε εγώ που κάνω προσευχή και κουράζομαι και λέω κάτσε να σταματήσω δεν έχω αίσθηση Θεού μέσα με κουράζει ο Θεός και αυτό είναι η κακομυριά θα πρέπει να χαίρεις την αίσθηση του Θεού σαν τον Απόστολο Παύλο να μην διακόπτεται ποτέ η επαφή σου με τον Θεό αδιαλείπτος προσεύχεστε σαν τον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο που έλεγε μη Θεού μάλλον ή αναπνευστέων», δηλαδή και από την αναπνοή περισσότερο να έχεις την προσευχή σου στο στόμα σου. Χωρίς αναπνοή μπορείς, δεν μπορείς γιατί θα πεθάνεις. Έτσι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος από την αναπνοή προτιμότερη προσευχή γιατί χωρίς προσευχή θα πεθάνει η ψυχή σου. Βλέπετε αυτοί που εβίωναν την προσευχή. Βλέπετε αυτοί που εβίωναν την αίσθηση του Θεού. Βλέπετε αυτοί οι οποίοι εβίωναν την επικοινωνία τους με τον Θεό, Τον έβλεπαν τον Θεό μπροστά τους. Δεν ήθελαν να διακόπτεται αυτή η αίσθηση του Θεού. Γιατί μέσα του 20ου αιώνος, του 50 με 60, υπήρχε στο Άγιον Όρος μια συνοδεία Αγία, η οποία... Ήταν η συνοδεία της προσευχής. Αν τους ρώταγες τι τρώγανε... Να σου πω μην ανατριχιάσεις. Δεν τρώγαν σκουλίκια τρώγανε. Ψωμί μουχλιασμένο και σκουλικιασμένο. Ζουν κανένα ακόμα από αυτούς τους γέροντες. Να σταπούν οι ίδιοι. Περμένα με λέει να ανοιχτώσει. Και μας έβγαζε ο γέροντας στη σακούλα με τα απορρίμματα εκείνα που μάζευαν από τα τραπέζια των μοναστηριών και δεν μας έβαζε να φάμε σε τραπέζι, μας έβγαζε τη σακούλα και ο καθένας έβαζε το χέρι μέσα στη σακούλα και έβγαζε μια χούφτα την έτρωγε, τα αισθανόμαστε τα σκουλίκια μέσα στο στόμα μας που γυρνάκανε, αλλά έπρεπε να το φάμε τα τρώγανε και την άλλη μέρα πάλι το ίδιο φάει. Του ένοιαζε, δεν του ένοιαζε. Θε γιατί. Γιατί όταν άρχιναν, λέει, την προσευχή, ξέχναγα να την τελειώσουν. Ξεκινάγαμε, λέει, ξεκινάγαμε τη νύχτα, το βράδυ, ξεκινάγαμε την προσευχή, 12 τα μεσάνυχτα και λέγαμε, άντε, λέει, όταν θα ξημερώσει να φάμε, ξημέρωνε ξαναπράδιαζε, ξημέρωνε ξαναβράδιαζε ξημέρωνε ξαναβράδιαζε και είχα κολλημένει έτσι επικοινωνία με τον Θεό έλεγε ένας γέροντας που αξιώθηκα να τον γνωρίσω και πήγαινε μερικές φορές και τον έβλεπα και κατηδίαν και συνομιλούσαμε μου λέει τα χεράκια μου είχαν ξεραθεί μου λέει πάντα είχαν ξεραθεί τα χέρια ε, το πολύ από την πολύ έτσι που σηκώναν τα χέρια τους τα χέρια που τα ξερά αλλά στιγμές σαν εκείνες, δεν θέλω να τις ξεχάσω εκεί τότε ήμουν στο παράνεισο τότε είχαμε το Θεό μέσα μας καρδία ορθή ζητεί αίσθηση η Άγια Καρδιά ζητάει τι, να έχει συνέχεια, συνέ, συνέχεια επαφή με τον Θεό, να μην διακόπτεται ποτέ αυτή η επαφή. Η καρδιά που κουράζεται όταν μιλάει με τον Θεό είναι κακομίρα. Θέλει να ξεδίνει με το διάολο, με τις κοσμικές επιθυμίες, με τις κοσμικές απολαύσεις. Ναι και προσευχή, ναι, ναι. Ε, μισή ώρα προσευχούρα. Καλά έρθει, φτάνει. Μετά θέλουμε και την τηλεόραση, θέλουμε και τη σαπίλα, θέλουμε και τη βρωμιά, θέλουμε και τη μούχλα, θέλουμε και την αμαρτία, θέλουμε και το σεξ, θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε, όλα τα θέλουμε. Ο Θεός δεν αναμειγνύεται με όλα αυτά. Το Θεό δεν μπορεί να το βάλει στο ίδιο καζάνι που βάζεις όλα τα άλλα είδες τι Κύριος ή εγώ ή η αμαρτία διάλεξε και Θεός και αμαρτία δεν πέμπνουν στο ίδιο τσουβάλι καρδία ορθή ζητεί αίσθηση η Άγια Καρδιά θέλει να έχει μόνο το Θεό μέσα της δεν αφήνει κανένα άλλο να μπει τίποτε άλλο δεν επιτρέπει στην καρδιά της να επιθυμήσει τίποτε άλλο μόνο τον Κύριο μόνο τα του Θεού μόνο τα του Θεού και γι' αυτό ξέρετε θα σας πω ένα μυστικό αν διαβάσεις εκείνο το βιβλίο το περίφημο βιβλίο που λέγεται κλίμακα του Αγίου Ιωάννου το πρώτο πρώτο σκαλί που πρέπει να ανέβει αυτός που θέλει να λέγεται αγωνιστής το πρώτο σκαλί ποιο είναι, διαβάστε να δείτε η ακτιμοσύνη δηλαδή να μην αισθάνεσαι να μην αισθάνεσαι ότι έχει ανάγκη τίποτε το υλικό τίποτε τίποτε να μην εξαρτάσαι από τίποτα. Μπορεί να σου επιτρέπει ο Θεός να έχεις όπως ο Ιώβ. Αλλά αν έρθει η ώρα να στα κλέψουν, να στα φάνε, να στα λιστεύσουν. Ε. Όπως ο Ιώβ, ο Κύριος μετά ο Κύριος τα πήρε. Αυτό σημαίνει αυτή η Να μην είναι κολλημένη η καρδιά σου σε τίποτα παρά μόνο. Γιατί η καρδιά του χριστιανού μία εξάρτηση πρέπει να έχει και αυτή είναι η εξάρτηση από τον Θεό. Στόμα δε απεδεύτων γνώσεται κακά. Η καρδιά λέει του πιστού θέλει συνέχεια επαφή με τον Θεό το στόμα όμως εκείνων των αμόρφωτων πνευματικά των άξεστων Θα το πούμε αλλιώ. των κακών, των ασεβών αυτοί είναι οι άξεστοι πνευματικά δεν θέλουν πνευματική μόρφωση το στόμα λέει αυτών των ανθρώπων θα το συντρίψει ο Θεός μόνο κακά θα γνωρίσει γιατί η αμαρτία είπαμε έχει πικρή εξαργύρωση η αμαρτία δεν είναι αδελφοί μου και αδελφέ μου κάτι το οποίο στο ξεπληρώνει ένας άνθρωπος η αμαρτία είναι η εκπλήρωση του σατανά ή μάλλον η εκπλήρωση, η εκδίκηση της ίδιας σου της αμαρτίας. Η ίδια η αμαρτία που έκανες έχει το κόστος της το οποίο κόστος θα σε εκδικηθεί. Η ίδια η αμαρτία που έκανες θα σε κάνει να κλάψεις. Γι' αυτό σας είπα σήμερα γέλασες, γέλασες ε. Και μετά αρχίζουν τα δάκρυα μετά αρχίζει το πένθος μετά αρχίζει η ανησυχία μετά αρχίζει το ψάξιμο να βρεις ηρεμία και η ηρεμία δεν θα έρχεται ποιος έχει ηρεμία αυτός που πήγε και εξομολογήθηκε αυτό που πήγε και απέβαλε από πάνω του το φόρτο των αμαρτιών αυτό ηρέμησε Αυτός αγαλλιάται η καρδιά του Απολαμβάνει τη γαλήνη που του προσέφερε ο Κύριος δια της Στόμα απαιδεύτων γνώσετε κακά Δεν σας το εύχομαι Ακόμα και αν υπήρξαμε απέδευτοι στη ζωή μας ακόμα και αν υπήρξαμε άξεστοι πνευματικά, ακόμα και αν υπήρξαμε κακοί και απομακρυνθήκαμε αδιάντροπα και ασύστολα από το Θεό, ο Κύριος είναι εκεί, μας περιμένει να επανακάμψουμε, να επιστρέψουμε για να μην έρθουν ακριβώς και μας βρουν αυτά τα κακά τα οποία βλέπουμε ότι οπωσδήποτε θα έρθουν σε αυτούς οι οποίοι αρνήθηκαν και απομακρύνθηκαν από το Θεό σταματάμε εδώ και πρώτα ο Θεός επαναλαμβάνω τον Οκτώβρη θα επανέλθουμε και πάλι στα κηρύγματά μας έως τότε μελετήστε, διαβάστε θυμηθείτε τα κηρύγματα και προσπαθείτε να βιώνετε και εσείς και εγώ όλα αυτά τα οποία εγώ άθλιος κηρύττω για να μην έχουμε να βρούμε στην ψυχή μας εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος για που ενώ έμαθαν δεν εφήρμασαν. Ο ουνος και μη σα δαρίσετε πολάς. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Χριστός ανέστη.